Και τώρα Είπαμε κυρία μου ότι αύριο Σας παρακαλώ Σας παρακαλώ να το επαναλάβω Αύριο νηστεύουμε όπως νηστεύουμε Όλες τις Κυριακές της Αγίας Τεσσαρακοστής Δεν τρώμε κρέας φυσικά Όπως νηστεύουμε όλες τις Κυριακές της Αγίας 40 δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο δηλαδή όπως νηστέψαμε την πρώτη Κυριακή της Ορθοδοξίας όπως νηστέψαμε τη δεύτερη όπως θα νηστέψαμε την τέταρτη όπως θα νηστέψαμε την πέμπτη νηστεύουμε και αύριο δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο μέσα στη Σαρακοστή αυτή η ημέρα κανένα, κα, τίποτα το ιδιαίτερο το είπαμε αυτό Ναι τρώνε ναι. Είναι αυγό από ψάρι αλλά είπαμε Ορισμένα πράγματα έχουν καθιερωθεί πλέον ως νηστίσιμα έχουν καθιερωθεί ως νηστήσιμα και δεν τρώμε πλέον ψάρι, τρώμε ταραμά δεν είναι ότι τρως ψάρι εκείνη τη στιγμή η εκκλησία, η εκκλησία χτυπάει με την νηστεία τις επιθυμίες και όχι τα φαγητά τις επιθυμίες και όχι τα φαγητά Έχει απαγορεύσει το κρέας έχει απαγορεύσει το ψάρι διότι είναι κάπως καλύτερα φαγητά από τα υπόλοιπα Ο τώρα, τώρα δεν είναι καμία σχέση με το ψάρι Καμία σχέση Μπορεί να προέρχεται από το ψάρι Ή ορισμένοι λένε πως τρώμε την ελιά και δεν τρώμε το λάδι Είναι άλλο το, ένα ε, άλλο το Δεν είναι νομίζω το ίδιο να φας πέντε ελιές αλάδιακες Με το να φά λάδι στο φαΐ σου Είναι τελείως διαφορετικό Πιο δυναμωτικό Πιο δυναμωτικό Λοιπόν Ερχόμαστε τώρα στο θέμα μας. Το περασμένο Σάββατο, μάλλον συγχωρέστε με, πρέπει να κάνω και μία ανακοίνωση σχετική με το μαγνητόφωνο εδώ που γράφει ο κύριος Νίκος. Τον έχω παρακαλέσει επαγγελειμένος να γράφει. Θέλω να μένουν οι κασέτες γιατί πολλοί με κατηγορούν μετά ότι είπα πράγματα τα οποία δεν έχω πει. Και θέλω να υπάρχει το αρχείο, ούτως ώστε όποιο θέλει να καταγγείλει, να υπάρχει κασέτα η οποία να το αποδειχνύει την αλήθεια. Ε, εδώ λοιπόν, επειδή πολλοί τον φορτώνεστε να σας γράφει τις κασέτες, είναι περίπου, κάμια δεκαριά τώρα μου λέει, έχουν φτάσει οι οποίοι ζητούν να γίνεται εγγραφή και αυτός ο άνθρωπος δεν αδειάζει πλέον, είναι ξέρετε πολύ κουραστικό να έχεις, δεν έχει κανένα μηχάνημα να βγάζει ανάτυπα όπως κάνουν τα μαγαζιά τα μεγάλα, Γι' αυτό παρακαλεί πολύ αφού ο ίδιο ούτω ή άλλω θα, θα βγάζει ένα αντίτυπο, να το δίνει σε κάποια κυρία που έχει κάποιο μαγνητόφωνο στο σπίτι της, να βγάζει αυτή η κυρία τι κασέτε, τι υπόλοιπε για όσου ενδιαφέρονται και κατά αυτόν τον τρόπο να διαδίδεται ο λόγο του Θεού. Επομένω ο κύριο Νίκο στο τέλο να μείνει να συνεννοηθεί με κάποια κυρία που μπορεί να αναλάβει αυτή τη δουλειά που δεν θα έχει κάποια άλλη σημαντική δουλειά ούτως ώστε να μην χάσετε κι εσείς τις ομιλίες αφού θέλετε να τις κρατάτε καλό είναι αυτό αλλά και να μην ταλαιπωρείται ο άνθρωπος θα σας δίνει το ανάτυπο αυτός και εσείς βγάλτε όσα αντίτιπα θέλετε στη συνέχεια Λοιπόν Αρκετή ήταν η καθυστέρησή μας και γι' αυτό έρχομαι σύντομα στο θέμα μας. Το περασμένο Σάββατο, λοιπόν, αναφερθήκαμε στην ασέβεια των γονέων προς τα παιδιά και των παιδιών προς τους γονείς. Και ακούσατε και καταλάβατε ότι ο νόμος του Θεού είναι πολύ πολύ αυστηρός και βέβαια η σημερινή παιδαγωγή, η σημερινή γονής, δεν έχουν καμία σχέση με τον νόμο του Θεού. Εγώ σας μιλώ ειλικρινά και το έχω πει και άλλη φορά πιστεύω ότι κατά 99% για να μην πω ολοκληρωτικά 100% Αν σήμερα η νεολαία έχει καταντήσει έτσι όπως έχει καταντήσει τούτο οφείλεται στην την κακή διαπαιδαγώγηση των παιδιών από τους γονείς τους. Βεβαίως όλοι θέλετε να παριστάνετε και να λέτε για τον εαυτό σας ότι είστε ιδανικοί γονείς, υπήρξατε ιδανικές μητέρες και ιδανικοί πατεράδες. Δεν το ξέρω εγώ αυτό, αυτό θα το πει ο Κύριος κάποια μέρα, ενώπιον του οποίου θα λογοδοτήσουμε όλοι και τότε θα φανούν εκάστοτε τα έργα και θα κρυθούν ασφαλώς, απλά θα υπενθυμίσω στην αγάπη σας τα τρία στοιχεία τα οποία πρέπει να έχει υπόψη του ο σωστό παιδαγωγός. Γιατί σήμερα θα επαναλάβω, όπω όπως το είπα και προχτές, ο κάθε ένας παντρεύεται μη ξέροντας το φόρτο και το φορτίο το οποίο στη συνέχεια θα υπομιστεί. «Τον είδα, τον αγάπησα, με είδε, με αγάπησε, την είδα, την αγάπησα και τελείωσε και πάμε και παντρευόμαστε, εγώ θα την πάρω και να σκάσεις» Πού να ξέρει τώρα τι λέει, πού να ξέρει τώρα τι λόγια ήταν αυτά που είπε, πού να ξέρει τώρα τι σημαίνει γάμος, τι θα σηκώσει στη συνέχεια, τι φορτίο είναι αυτό που θα μπει στην πλάτη του, αλλά βεβαίω, άμα δεν ξέρεις τι σημαίνει παιδαγωγός, Άμα δεν ξέρεις τι σημαίνει οικογενειάρχης, ασφαλώς θα το ρίξει το καράβι. Γιατί η οικογένεια είναι ένα καράβι, έχει ένα καραβοκύρι και έχει και τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος και ασφαλώς ο καραβοκύρις θα είναι αυτός ο οποίος θα ευθύνεται δια την οποιαδήποτε βλάβη που θα πάθει το καράβι στη συνέχεια. Και ο είναι ο πατέρα και η μητέρα. Είπαμε λοιπόν, τρία είναι τα λάθη, τα φοβερά. Μάλλον τρία είναι, και λάθη βεβαίως, αλλά τρία είναι τα ιδανικά ενός σωστού παιδαγωγού. Πρώτον, το να καταλάβει ότι τα παιδιά είναι του Θεού και ό,τι θα πρέπει από πρωί μέχρι βράδυ και από βράδυ μέχρι πρωί αν είναι δυνατόν να είναι γονατιστός και να προσεύχεται στον Θεό για τα παιδιά του τα παιδιά είναι του Θεού και δεν έχουμε δικαίωμα εσείς δηλαδή που έχετε σαρκικά παιδιά εγώ που πνευματικά παιδιά δεν έχετε κανένα δικαίωμα να τα καταστρέψετε τα παιδιά σας ο Θεός σας τα έδωσε με την ε, με το δεδομένο ότι κάποτε θα του τα επιστρέψετε και για το τι παιδιά θα επιστρέψετε θα πληρώσετε ο Θεός σας έδωσε χρυσόν αν εσείς του δώσετε ακαθαρσίες πίσω θα πληρώσετε ο Θεός σας δίνει παιδιά ακέραια, αγνά, τέλεια πεντακάθαρα, ολόκλησα μέσα από το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος Αγίους της Εκκλησίας σας παραδείδει αν εσεί στη συνέχεια γίνεται η αιτία, τα παιδιά αυτά, ο χρυσός αυτός, να καταστραφεί και να γίνει ακαθαρσία, ετοιμαστείτε να πληρώσετε. Θέλω να είμαι σαφής και να βάζω πάντα το μαχαίρι στο κόκαλο, όπως ξέρετε ότι το κάνω, γιατί δεν θέλω να αφήνω ποτέ υπονοούμενα και λείψεις στο το κήρυγμά μου. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να έχει υπόψητο ο πατέρας και η μητέρα είναι ότι το παιδί χρήζει, έχει ανάγκη πολλής, πάρα πολύ προσευχής και αυτό το οποίο επίσης πρέπει να ξέρει είναι ότι αν το παιδί γίνει καλό, από την προσευχή θα γίνει καλό από την πολλή προσπάθεια που θα κάνει ο γονιός μέσω της προσευχής Η Αγία Μόνικα, η μητέρα του Αγίου Αυγουστίνου, έσωσε έναν Άγιο Αυγουστίνο, ένα άνθρωπο της αμαρτίας, ένα ράκος αποκαθημένη, Το έβγαλε μέσα από τη Σαπίλα και το ανέδειξε όχι απλώς καλών, αλλά Άγιον της Εκκλησίας μας. Οι προσευχές της ήταν αυτές οι οποίες επέδρασαν επάνω στο παιδί, όχι τα λόγια της. Όχι τα λόγια. Η προσευχέστη δεν τολμούσε να του πει τίποτα. Διαβάστε τη ζωή του Αγίου Αυγουστίνου και θα τα δείτε. Έχει βγει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, Ο Ιωστόν των Δακρίων. Να το διαβάσετε αυτό το βιβλίο, να δείτε. Δεν τολμούσε το παιδί αυτό, ήταν το αντάρτη. Δεν τολμούσε η μάνα να μιλήσει καθόλου. Κι όμως οι προσευχέστη, οι γονικλησίε τη, οι αγρυπνίε τη, τα δακριά τη, Ιωό των Δακρίων. Τα τη επένδρασαν ζωτικά επάνω στο παιδί αυτό και σιγά σιγά έβρε το δρόμο της σωτηρίας και της αγκυότητος μάλιστα. Και έλεγε μέχρι το τέλος τη ζωή του ότι εγώ δεν εσώθηκα διότι το ήθελα εγώ αλλά το ήθελαν δυο, ο Θεός και η μάνα μου. Ο Θεός και η μάνα μου ήθελα, γι' αυτό σώθηκα. Εγώ δεν το ήθελα. Το έλεγε μέχρι που πέθανε πράγμα βλάσχημα βεβαίως γιατί αυτό δεν είναι σωστό δεν είναι σωστό αυτό κατά τη δογματική της Εκκλησίας μας, δεν είναι σωστό όμως ο Κύριος το παρέβλεψε αυτό ακριβώς γιατί ήθελε να δώσει μεγάλη βαρύτητα στο τι κάνει η προσευχή προσευχή λοιπόν για τα παιδιά σας όσο ζείτε όσο ανασένετε από το στόμα σας θα βγαίνει πάντα προσευχή όχι ένα σταυρό, όχι προσευχή στον δρόμο, όχι προσευχή μαγειρεύοντα, όχι προσευχή σκουπίζοντας. Γονατιστή χαμ. Να ξέρεις τι λες, σε ποιον το λες, γιατί το λες, για ποιον το λες. Το δεύτερο που χρειάζεται να ξέρει ένας υποψήφιος παντέρας και μία υποψήφια μάνα, κάποτε πατήρ Γερβάσιος, αιωνία του μνήμη, Άγιο το χώμα που τον σκεπάζει, άγιο της Εκκλησίας μας Του παραδέχονται όλοι οι πατρινοί που τον έζησαν κάποτε ο πατήρ Γερβάσιος είχε φτιάξει σεμινάρια μανάδων εδώ μητέρων θες να πατρευτείς έλεγε η μάνα στον παιδί θες να πατρευτείς κόρη μου πήγαινε εκεί στον παμπούλι που κάνει κατηχητικό να μάθεις τι θα κάνεις μετά αύριο σαν μάνα πήγαινε Ποιο τη μαθαίνει τώρα τι είναι το κοριτσάκι, Τίποτα. Σα τραβά. Τι, θα παντρευτεί 16 χρονών, 16 χρονών. 13 χρονών οι άλλοι το παντρεύσει. Έκανε ένα παιδί. Τι να με... πια. Αυτό αυτό δεν, δεν ξέρει να αναδέσει τα παπούτσα του ακόμα. Δεν τα ξέρει να αναδέσει τα παπούτσα του. Να μεγαλώσει παιδιά αυτό. Δεν έχουμε μαύρα μεσάνυχτα έχουμε γύρω από οικογένειε. Εσεί κυρίω που είσαστε γονεί, εσεί. Δεν είσαστε γάτια, ούτε σκυλιά. Οι γάτες και τα σκυλιά κάνουν παιδιά και τα παρατάνε. Να, λογικό. Ζώο είναι, δεν καταλαβαίνει. Εσύ δεν είσαι ούτε γάτα, ούτε σκύλος. Είσαι άνθρωπος. Και πέρα από το ότι πρέπει να γεννάς, θα πρέπει να κάνεις και τη διδασκαλία. Να αναγεννά τους ανθρώπους. Θα γεννάς. Θα φέρνεις παιδιά στον κόσμο, αλλά και θα τα αναγεννάς. Θα τα κάνει ανθρώπου του παραδείσου Το δεύτερο που χρειάζεται μια υποψήφια μάνα και ένας υποψήφιος πατέρας να ξέρουν Το παιδί θέλει παράδειγμα Πριν φτάσεις να του μιλήσεις Θα πρέπει το παιδί να σε δει να είσαι σωστός και σωστή Απέναντι στο Θεό σωστός να μην βρεθεί ποτέ το παιδί να σε ελέγξει. Να σου πει: Γιατί το κάνει αυτό. Γιατί μάνα. Αυτό επιδρά στην καρδιά του παιδιού. Σα μεταφέρω εδώ τον πόνο των παιδιών που έρχονται και εξομολογούνται. Όταν τα ρωτάω: Γιατί. Γιατί δεν πάει πα εκκλησία, αυτό δεν πάει ο πατέρα. Δεν πάει η μάνα μου. Γιατί δεν κοινωνάς, αφού δεν κοινωνάνε, γιατί δεν ξομολογιέσαι, αφού δεν ξομολογιώνται, απλά. Γιατί βλαστημάς, αφού και εκείνοι βλαστιμάνε; Γιατί. Πώς θες το παιδί σου να πάρει το σωστό δρόμο όταν εσύ πας τραβά, πώς. Τόσο έχεις την απέτηση από το παιδί να απαντήσει σωστά στη ζωή του, όταν εσύ του κλείνεις τις πόρτες. Το, το μαθαίνει γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά, ολλανδέζικα, μαθηματικά, φυσικά, χημικά, γερμανικά, όλα, ό,τι γλώσσα υπάρχει και ό,τι επιστήμη του τα μαθαίνεις. Κολύμπιση, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, όλα εκεί. <Το> Θεό, τίποτα. <Το> Καθηκητικό όχι, γιατί, γιατί, τα ξέρει, άμα δεν τα ξέρει, πώς θες να βγει αυτό το παιδί σωστό, σύγκωνα πας Γιώργος στην εκκλησία και η μάνα κάθεται σπίτι και κοιμάται. Τι να τους πω, πείτε εγώ εσείς, εσείς συμβουλέψτε με, εγώ είμαι πνευματικό εσείς είσαστε γριές με άσπρα μαλλιά, που τα βάψατε, <Συκλή> αλλά είσαστε γριές όμως. Λοιπόν, λοιπόν, για πείτε μου λοιπόν. <Συκλή> τι να πω στα παιδιά όταν ερχόνται και μου λένε, τα ρωτάω, πά στην εκκλησία. <Συκλή> παιδί, 10 χρονών, 10 χρονών παιδί. Πας η στην εκκλησία. <Συκλή> Όχι δεν πάω. Όχι, καλά, καλά αυτό Καλά αυτό, καλά αυτό προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε Προσέξτε Δεν ρωτάω αυτό Πώς θα πω εγώ στο παιδί να πάει Πώς θα του πω να πάει Όταν θα πρέπει να κάνει Ειδικά στα χωριά που πηγαίνω να κάνει ένα χιλιόμετρο με τα πόδια Για να πάει στην εκκλησία Το εμπιστεύεται ο πατέρας δεν εμπιστεύεται η μάνα να πάει μόνο μόνα του δέκα παιδί που να πάει τα χάσαμε τα παιδιά από την εκκλησία τα χάσαμε και αυτό όχι διότι τα παιδιά είναι κακά όχι οι γονείς τα διέστρεψαν τα παιδιά και τους άλλαξαν την πορεία ο κάθε άνθρωπος είναι καλός εκφύσιος καλός ο Θεός έχει βάλει καλά στοιχεία μέσα στην πηγή του κάθε ανθρώπου μετά ο πατέρας και η μάνα θα διαστρέφουν αυτά τα στοιχεία του τα χαλάνε και το τρίτο το οποίο πρέπει και αυτό να το έχετε πάντα υπόψη σας είναι το παιδί θέλει αυστηρότητα όχι όλο ναι ναι ναι ναι ναι να μην κλαίει το παιδί να κλάψει και να μάθει να ακούει κυρίως το όχι κυρίως το όχι θα μάθει να ακούει το παιδί και αυτό που λένε ότι είναι αντιπαιδαγωγικό το ξύλο και ότι το χτύπησε και ότι θα το πάει στο δικαστήριο και θα κάνει χάει... ψυχολογικά, ψυχολογικά προβλήματα αμή η Αγία Γραφή δεν μας λέει τέτοια πράγματα η Αγία Γραφή ξέρετε τι λέει σας το είπα Ε, ως Φίλετε τις βακτήρια αυτού, μισή τον ιόν αυτού, οποίος λιπάτε το ραβδί του, μισή το παιδί του. Ο δε αγαπών επιμελώς παιδεύει. δίνει, δώστου, δεν παθαίνει τίποτα. Καλό άνθρωπο θα το κάνεις, να σε βέβαιω. Όλοι όσοι σήμερα ομολογούν ότι είναι και τους βλέπουμε είναι καλοί άνθρωποι ρωτήστε τους μικρή έπεσε ξύλο δεν είναι ζώα τα παιδιά φυσικά δεν είναι ζώα τα παιδιά να τα δεύχουμε όχι αλλά χρειάζεται χρειάζεται όταν το παιδί παρεκτρέπεται όταν το παιδί ασεβεί όταν το παιδί βρίζει τον πατέρα του τη μάνα του εκεί όχι το ξέρω το ξέρω γιατί έτσι τα μάθανε γι' αυτό. Έτσι τα μάθανε. Αν δεν τα μαθαίνανε έτσι, θα σου λέγω αν θα κοτάγανε. Και μετά από αυτά, μετά από αυτά, μην μιλάτε τώρα, ερχόμαστε σε έναν άλλο σεβασμό, μια άλλη ασέβεια. Και σήμερα θα ομιλήσουμε. Δια την ασέβεια προς τους ιερείς. Δια την ασέβεια προς τους ιερείς. Προς τους παπάδες, όπως το λένε περιφρονητικά και ηρωνικά. Και εδώ θα παρακαλέσω να μην θεωρήσετε ότι αυτά τα οποία θα πω τα λέω για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Όχι θα στο βεβαιώ εκ των προτέρων αλλά επειδή ομιλούμε για αμαρτήματα και επειδή είμαι υποχρεωμένος και αυτό είναι ένα από τα βαρύτερα όπως θα καταλάβετε αμαρτήματα είμαι υποχρεωμένος και για αυτό το αμάρτημα να δώσουμε εδώ τη μαρτυρία μας Καταρχά να ξεκινήσουμε από το εξής τι είναι ο ιερέα! Τι είναι ο παπά, όπω τον λένε, είπαμε περιφρονητικά. Ο ιερέα αγαπητοί μου, δεν είναι απλά ένα άνθρωπο. Διότι θα πρέπει να ξέρετε κάτι. Όλοι θα παρασταθούμε ενώπιον του Θεού και στο δικαστήριό του. Αλλά μόνο μία τάξις ανθρώπων θα έχει μαζί της και το σχήμα της. Μόνο η κληρική. <Κι> δηλαδή από τη στιγμή που εμείς οι ιερείς φορέσαμε το ράσο, επήραμε τη χειροτονία από την εκκλησία, εμείς πλέον πάψαμε να ανήκουμε στην κατηγορία των απλά ανθρώπων. Εμείς ενώπιον του Θεού θα παρασταθούμε ω ιερείς, ενώ ο Μηχανικός, ενώ ο Οργολάκος, ενώ ο Γιατρός, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όλοι αυτοί πάντα τα αξιώματα τους εδώ θα μείνουν, εδώ θα μείνουν τα αξιώματα του. ο Πρωθυπουργός ο οποιοσδήποτε θα τα αφήσει εδώ φεύγοντας, δεν παίρνει τίποτα μαζί του, ο ιερέας όταν θα φύγει παίρνει μαζί του την ιεροσύνη, είναι το δώρο αυτό του Θεού το οποίο δεν χάνεται εδώ σε αυτή τη ζωή, δεν μένει πίσω αλλά ο ιερεύς το παίρνει μαζί του δεν θα παρουσιαστεί ως απλά άνθρωπος ενώπιον του Κυρίου αλλά θα παρουσιαστεί ως ιερεύς Η ιεροσύνη λοιπόν είναι ένα δώρο που έχει δώσει ο Κύριος και σε μας τους ιερείς αλλά και σε εσάς και σε εσάς τους ανθρώπους διότι εμάς βεβαίως μας τίμησε ο Κύριος με το χρήσμα της ιεροσύνης μας ετίμησε ο Κύριος με το να μας καταστήσει λειτουργούς του Αγίου του Θυσιαστηρίου αλλά για σκεφτείτε και τον εαυτό σας Τι θα γινόταν Αν δεν υπήρχαν ιερείς Σκεφτείτε το δώρο που έχετε εσείς Ως λαϊκοί Έχοντας τους ιερείς κοντά σας Μπορείτε να αντιληφθείτε Εσείς που είστε πιστοί εννοείται που πάτε στις εκκλησίες Μπορείτε να αντιληφθείτε Έστω και μια μέρα Να λείπει ο παπάς Πάω σε μερικά χωριά που δεν έχουν παπά Και ξέρετε τι μου λέει Εσύ. ο κόσμος Και ο παπάς είναι στο δίπλα χωριό Αισθανόμαστε ορφανοί Ορφανοί είμαστε Πρόβατα έχουμε, γίδια έχουμε Παιδιά έχουμε, γυναίκες έχουμε Χτήματα έχουμε, σπίτια έχουμε Παπά δεν έχουμε, δεν έχουμε τίποτα Δεν έχουμε τίποτα Ο παπάς επομένως είναι δώρο, η ιεροσύνη είναι δώρο και σε αυτόν που τη φέρει αλλά είναι δώρο και για εσάς. Διότι αν εκλείψει ο ιερέας παράδεισο δεν βλέπετε. Ο παράδεισός σας κρέμεται στο πετραχίλι όσο τρίπιο και τριμμένο κι αν είναι που φέρει ο παπάς στο λαιμό του. Αυτό και μόνο αν σκέπτεται ο άνθρωπος θα πρέπει απέναντι στους ιερείς να φέρεται πάντα όχι απλά με σεβασμό αλλά θα έλεγα με ευγνωμοσύνη διότι δεν υπάρχει είπαμε μεγαλύτερο πράγμα από την υποχρέωση που πρέπει να αισθάνεσαι απέναντι στον ιερέα Βεβαίω εκείνο είναι υποχρεωμένος απέναντι στο Θεό και απέναντι σου ναι αλλά και εσύ τι υποχρέωση αισθάνεσαι όταν έρχεται σου διαβάζει το, τον αγιασμό θα βαφτίσει το παιδί σου θα σου πατρέψει θα σου κάνει το ευχαίλαιο θα σου κάνει την εξομολόγηση Παναγία μου σε, σε πέντε λεπτά να γίνεις άγιος σε πέντε λεπτά μπαίνεις, μπαίνεις μαύρος κοράκι και βγαίνει έξω άγγελος φωτός Μπαίνει Σατανά και βλέπεις β αγνή περαιστερά, πνεύμα Άγιον υπάρχει επάνω σου για να δούμε τώρα λίγα είπαμε γιατί με κοινικά είπαμε το ρολόι είναι επέναντί μου φάτσα μου λοιπόν δεν πειράζει το κοιτάω, τι να κάνω άμα δεν το κοιτάξω σιγά σιγά θα αρχίσουν να φεύγουν λοιπόν Και μόνο αυτό που είπαμε δείχνει το πόσο σεβασμό και πόση εκτίμηση θα πρέπει να τρέφει ο πιστός προς τον ιερέα. Και επειδή ίσως υπάρξουν αντιρρήσεις από μέρους σας και πείτε μα ο ιερέας, δεν είναι προσεκτικός Δεν είναι καλός Δεν είναι ευγενή. Δεν μας πλησιάζει Είναι αμελή στα καθηκοντά του Κάνει φτιάχνει Εσύ δεν θα τον κοιτάς έτσι Ούτε θα τον κρίνεις Εσύ πάντα θα τον βλέπεις Ως εκπρόσωπο του Κυρίου Και Σχήμα, σχήμα, όχι φάτσα Θα τον βλέπεις ως σχήμα Και θα οφείλεις να το αποδίδεις πάντα την τιμή Και ό,τι κάνει εκείνος Και αν εκείνος είναι αμελής Και αν εκείνος δεν συμπεριφέρεται καλά Και αν εκείνος είναι υβριστής Υπάρχουν πυστυχώς ε, Να μην σας σκανδαλίζω, τα ξέρετε για αν εκείνος συμπεριφέρεται και εκτρέπεται πολλές φορές εκείνο θα δώσει λόγο στον Κύριο εσύ όμως είσαι υποχρεωμένος και υποχρεωμένη να βλέπεις το σχήμα και να αποδίδεις την τιμή εις το σχήμα το οποίο φέρει όποιος και αν είναι αυτός κάποτε εσέβοντο ο κόσμος τον Ιερέα. Κάποτε επερνούσε ο ιερεύς, έσκυβε ο άντρας, η γυναίκα, τα παιδιά, του φιλούσαν το χέρι. Κάποτε επήγαινε ο ιερέας σε δημόσια υπηρεσία, ποτέ δεν τον άφηνα να περμέγει στην ουρά. Και μάλιστα παλαιότερα υπήρχαν και ειδικέ ταμπέλε οι κληρικοί προηγούνται. Μετά ήρθε το Χιδέων και αν είσαι και παπάς θα πας με την αράδα σου με την αράδα σου θα πας Χιδέων Χιδέων και εκφυλιστικών Χιδέων και εκφυλιστικών Ο ιερεύς έχει κάθε λόγο να προηγείται Είπαμε όχι ως πρόσωπον, ο σχήμα Σχήμα. και είσαι υποχρεωμένος να του φιλείς το χέρι να παίρνεις την ευχή του διότι αυτό το χέρι πιάνει τα Άγια πιάνει το σώμα και το αίμα του Χριστού αυτό το, σω, αυτό το χέρι, αυτά τα χέρια όσο αμαρτωράκι είναι δεν ξέρω τι κάνουν έξω από τη ζωή, στη ζωή τους δεν ξέρω τι με διαφέρει δεν θέλω να σκεφτώ τι κάνουνε εμένα με ενδιαφέρει ότι μέσα στην εκκλησία κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας αυτό το χέρι πιάνει το Χριστό στο χέρι του πιάνει το Χριστό τον μελίζει, τον διαμελίζει, τον κόβει τον ρίχνει στο Άγιο Ποτήριο και μετά αυτό το χέρι θα πάρει το Χριστό με τη λαβίδα να στον δώσει το στόμα αυτό το χέρι πρέπει να, φιλεί, να, να, να, να φιλείς με ιδιαίτερη αγάπη με ιδιαίτερο σεβασμό με ιδιαίτερη εκτίμηση και μου κάνει εντύπωση μερικοί άνθρωποι που έχουν ευλάβεια μέσα τους όχι απλώ το φιλούν, αλλά θέλουν ή δυνατόν να τουρθίξουν. Το βάζουν στο μετωπό του και το σταυρώνουν το μετωπό του επάνω. Μου κάνει εντύπωση. Γιατί θέλουν να πάρουν ευλογία. Το πιστεύουν. Ότι φιλώντα το χέρι ενό ιερέω θα πάρει ευλογία. Είναι βέβαιο αυτό. Βεβαιότατο. Όχι μόνο έξω δε με το χέρι του παπά Ούτε στην εκκλησία μου κάνει εντύπωση Αντίδωρο παίρνει. Αντίδωρο παίρνει. Μόλις ο παπάς, μόλις, μόλις πριν Να πει ότι έφυγε η ευλογία, δεν έχει βγει ακόμα Μόλις πριν, μόλις πριν έφτιανε τα Άγια των Αγίων, μόλις πριν Και εκείνη η ώρα είναι η πλέον κατάλληλη να φυλήσει το χέρι του παπά να πάρει την ευλογία του. Η πλέον κατάλληλη. Θυμάμαι ο Μακαρίτης ο δασκαλός μας όταν επιλούσε το χέρι του ιερέως, εγονάτιζε και με τον απόδειχά μου. Το θυμάσαι αυτό. Το θυμάσαι. Εγονάτιζε με τον απόδειχά του. Γέρος άνθρωπο. Όχι απλώς φιλούσε το χέρι, αλλά έβαζε και μετάνια, δηλαδή μπροστά στον Ιερέα. Τώρα ούτε στο αντίδορο, προσέξτε, σοβαρό αυτό που λέω. Ούτε στο αντίδορο. Έρχονται μερικοί, ούτε καλά δεν ξέρουν πώς να πάρουν αντίδορο. Κανονικά το αντίδορο, το παίρνουμε έτσι, σταυρός τα χέρια μας, σταυρός. Οι παλάμες μας θα είναι σε σταυροειδέ σχήμα. Έτσι παίρνουμε το αντίδωρο. Το λέω απλώ να μαθαίνουμε. Θα το πούμε όταν θα έρθει η ώρα του αντιδόρου στη θεία λειτουργία. Έτσι παίρνουμε το αντίδωρο. Σταυροειδός! Άσε που δεν ξέρουν πώς να πάρουν το αντίδωρο. Αρπάξουν! Άσε που δεν ξέρουν να πάρουν το αντίδωρο μερικοί καλά να πω στην κοσμοσυρροή δεν μπόρεσες, δεν πρόλαβε να φύγεις στο χέρι του παπά μα μερικοί έρχονται μπροστά να πάρει το, το αντίδωρο σκύψει ευλογημένε φίλο του χέρι του ιερέως Δώσουμε. διστάζω, διστάζω, ντρέπω με, γιατί ε, ξέρω ότι θα με παραξηγήσουν είναι μερικοί στρασίς οι οποίοι θα πούν και κουβέντα ενδεχομένως εκείνη τη στιγμή να του πω σκύψε ευλογημένε φύγησε το χέρι του παπά τι με πιάνει και εμένα τα νεύρα μου, έχω, έχω και εγώ τα ζυζάνια μου, δεν είμαι και εγώ στα καλά μου πολλές φορές. Σκύψε να φίλι στο χέρι του Ιερέω. Διστάζω. Δεν ξέρω πώς θα με αντιμετωπίσει. Μπορεί να πει μια κουβέντα προς μητική. τι να του κάνει. Ποτέ, ποτέ να μην πάρει κάτι από τον ιερέα, ιδιαίτερος δε, την ώρα εκείνη, το αντίδωρον, ποτέ. Αλλά τι λέω, τι λέω, εδώ όταν βλέπουν σήμερα η ιερέα όχι μόνο δεν τρέχουν να του φυλίσουν το χέρι αλλά ξέρετε κάνουνε, λένε λόγια βαριά, απρεπή, χιδεά, εσχρά, κάνουνε σχρότατη χειρονομία δεν χρειάζονταν και γυναίκες και κορίτσια, καλά οι άντρε ήταν που ήταν, ήταν χιδαίοι, ήταν και είναι. Αλλά οι γυναίκε που τι διέκρινε πάντα μια ευπρέπεια, μια αξιοπρέπεια να κάνουν τέτοια χειρονομία. Γυναίκα, κορίτσι, καλά που δεν πειλούν το χέρι, να επιδίδονται και σε τέτοιε ασχημοσύνε και μάλιστα Παρισία λαού μπροστά στους δρόμους, στις πλατείες Να μην επεκτάθω περισσότερο Θα σας πω μόνο τούτο Είπαμε ότι μιλάμε για ένα φοβερό αμάρτημα Το πόσο φοβερό είναι, δεν θα το πω εγώ αλλά μας το λένε οι κανόνες της Εκκλησίας. Το να μιλήσεις απρεπώς σε έναν άνθρωπο τυχαίο είναι ασφαλώς, αμαρτία. δεν θα έπρεπε αλλά εύκολο συγχωρείται. Το να βρήσεις όμως ιερέα Ειδικά, το να κατηγορήσεις ιερέα, η λεγόμενη ιεροκατηγορία, το να συμπεριφερθείς απρεφώς σε ιερέα, διαβάστε τους κανόνες, αφοριζέστο. Αφοριζέστο να αφορίζεται ο χριστιανός, ο οποίος μίλησε με απρέπεια, συμπεριφέρθηκε με απρέπεια ενώπιον του ιερέως όποιος κι αν είναι ο παπάς όποιος κι αν είναι κάποτε παλαιά στην Αθήνα μου το λέγανε εδώ κάτω στη ζωή που δούλευα πριν γίνε ιερέα ιερέας δούλευα στο βιβλιοπωλείο τη ζωή της ζωής πολύ ίσως να με θυμάστε εκεί λοιπόν μου είπανε κάποτε όταν ζούσε ένας άγιο Αρχιμανδρίτης παλαιά ιεροκήρυξων Αθηνών πατήρ Ευσέβιος Μαθιόπλος Κάποτε λέγει, εγύρισε, ήταν της αδερφότητας της ζωής αυτος Εγύρισε κάποτε λέει πίσω Και είχε πίσω στην πλάτη του δύο ροχάλες Κάποιος τον έκτησε Τον έκτησε κάποιος Λέει, του λένε λοιπόν μέσα εκεί Δεν είχε καταλάβει αυτός τίποτα Λέει πάτερ δώστε μας λέει το ράσος να το πλύνουμε το και το ο βαχούλης κίνησε το κεφάλι του με λύπη λέει γιατί πάτε κουνά το κεφάλι σου με λύπη σε προσβάλανε του λέει κάποιος για να τον πειράξει εμένα όχι το σχήμα προσβάλανε που έχει λιμονό του. αν φτύσαν λέει εμένα καλά μου κάνανε και με φτύσανε το σχήμα όμως ανέφτησαν το σχήμα, ο Θεός θα τους λυπηθεί. Η κόλαση που τους περβαίνει είναι πολύ σκληρή και πολύ μεγάλη. Το να με βρεις εμένα ως Τιμόθιο Παπασταύρου, είναι μικρό το κακό. Αλλά το να βρίζεις έναν ανώνυμο ιερέα επειδή είναι απλά παπάς, επειδή απλά φοράει ένα ράσο. Επειδή απλά τελεί τις τελετουργίες της εκκλησίας μας, εκείνο είναι αμάρτημα το οποίο πλέον λυπάμαι που θα το πω, το λέω βέβαια με κάποιον ενδιασμό αυτό που θα πω, ίσως και να παραμένει ασυγχώρητο. Διότι βρίζοντας τον ιερέα, βρίζεις τον θεό. Διότι εκπρόσωπος του Θεού, εδώ στη γη, είναι ο ιερέας Αν έχεις κάτι προσωπικό μαζί μου και με βρίσεις εκεί η αμαρτία είναι λιγότερη Το να βρίσεις όμως απλά έναν παπά που έτυχε να περνάει στον δρόμο του και να πηγαίνει στη δουλειά του και να μην τον ξέρεις και να τον βρίσεις εκεί πλέον η κόλαση που συμπεριμένει είναι πολύ σκληρή Αυτά για το σεβασμό προς τους ιερείς και να συνεχίσουμε στη Θεία Λειτουργία. Εξηγήσαμε προχτές την φράση χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του Μονογενού σου Υιού» και είπαμε ότι το σώμα και το αίμα του Κυρίου που θα μας δοθεί δεν το αξίζουμε μη φανταστείτε ποτέ ότι πλησιάζουμε αξίως να κοινωνήσουμε. Ποτέ σας. Ουδής άξιος των συνδεδεμένων τεσσαρκικές επιθυμίες και ειδονές προσέρχεστε ή προσεγγίζει η λειτουργήνση βασιλεύτης βασιλέυτη δοξης Κανείς δεν γίνει άξιος να πλησιάσει. Ούτε εμείς οι παπάδες, ούτε κι εσείς είστε άξιοι να πλησιάζετε το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Αλλά πώς το πλησιάζουμε. Χάριτη, κατά χάριν κατά χάριν και εκτιρμής επειδή μας λυπάτε να μην μένουμε ακοινώνητοι μες στην κόλαση των αμαρτιών μας και φιλανθρωπία επειδή είναι φιλάνθρωπος και μας αγαπάει γι' αυτό κοινωνούμε τον αχράτων μυστηριών γι' αυτό μας προσφέρει το σώμα του και το αίμα του κατά χάρι, επειδή μας λυπάτε και επειδή είναι φιλάνθρωπος, επειδή μας αγαπάει. Στη συνέχεια τι γίνεται. Μία λέξη είναι ακόμα η φράση που θα πει ο ιερέας. Πριν από τη Θεία Κοινωνία. Μόνο μία λέξη. Πρόσχομεν πρόσκομενταί τα Άγια της Αγίας Το πρόσχομεν γι' αυτό είπα μία λέξη Είναι και άλλες και οι υπόλοιπε τα Άγια της Αγίας Αλλά κυρίως η λέξη είναι πρόσκομεν. Πρόσχομεν τι σημαίνει πρόσχομεν Να προσέξουμε Και αυτή η φράση ξέρετε για ποιους είναι Κυρίως είναι για εμάς τους παπάδες Και στη συνέχεια είναι για σας. Και με βάση αυτή τη λέξη θα μας κρίνει ο Κύριος κατά τη Δευτέρα Του Παρουσία. Διότι το φρικτότερο αμάρτημα, το, χείρι, το χείριστο των χειρίστων αμάρτημα, το οποίο ακόμα δεν το έχουμε μελετήσει, είναι η ασέβεια που δείχνουμε στο σώμα Του και στο αίμα Του. Μιλήσαμε για την ασέβεια προς το όνομά Του που τον βλαστιμούμε, αλλά θα μιλήσουμε για την ασέβεια όταν θα πλησιάσει ο καιρό που τότε θα τρέχετε να πάτε να κοινωνήσετε όλοι Μεγάλη Πέμπτη, Μεγά Σάββατο το τελευταίο Σάββατο του Λαζάρου που θα κάνουμε και το τελευταίο μας κήρυγμα εδώ θα μιλήσουμε για αυτόν τον το σεβασμό τον την ασέβεια μάλλον που δείχνει ο άνθρωπος πρώτου σώματος και του αίματο του Κυρίου μας Πρόσκομεν, τι σημαίνει πρόσκομεν προσέξτε, λέει ο ιερέας, να προσέξουμε τι να προσέξουμε Τα Άγια Της Αγίες Προσέξτε λέει Τα Άγια Να δοθούν εις τους Αγίους Δεν σας προβληματίζει Τάγια Άγια Εις τους Αγίους μου, είναι Άγιος Ποιος, ποιος είναι ο Άγιος Ποιος είναι άξιος να κοινωνήσει Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει Να βρίσκεται Ποιος μπορεί να στέχει προς Μπροστά στο Χριστό Και να πει εγώ είμαι άξιος Εγώ είμαι άγιος Εγώ μπορώ να κοινωνήσω φοβερή κουβέντα, ακριβώς δι' να μας γεμίσει φόβο εκείνη τη στιγμή Και αν υπάρχουν μέσα μας αμαρτήματα κρυμμένα ή αμαρτήματα τα οποία δεν έχουμε εξομολογηθεί ή αν υπάρχουν μέσα μας αμαρτήματα δια τα οποία έχουμε εντολή από το πνευματικό να μην πλησιάσουμε να κοινωνήσουμε μη κάνεις το αστείο, μη κάνεις το πείραμα να πλησιάσεις, μη κάνεις. Σας το είπα κι άλλη φορά, στον Παράδεισο θα πας, ακοινώνητος μπορεί να πας στον Παράδεισο, εφόσον είσαι μετανιωμένος. Αλλά αν κοινώνησες ενώ δεν έπρεπε, εκεί η κόλαση που σε περιμένει θα είναι χειρότερη και από τον δαιμόνα αυτό είναι βέβαιον βεβαιότατο πρόσχομεν προσέξτε τα Άγια τάγια, ιστούς Αγίους αυτό το λέει σε μάς πρώτα στους Ιερείς προσέξτε παπούλι, πρόσεξε παπά μη δώσεις τα Άγια εις τους ασεβείς. Πρόσεξε παππούλη μου, μη δώσεις, μη δότε τα Άγια της κοισή, μη δε βάλετε τους μαργαρίτας έμπροσθεν των χείρων. Μη βάλεις τα Άγια λέει μπροστά στα στόματα των σκύλων και των χειρινών. Ποιοι είναι σκύλοι και ποιοι είναι τα χειρινά. Είμαστε όσοι κυλιόμαστε στα σαρκικά πάθη, στις σαρκικές επιθυμίες, τι είναι η σκύλη και αυτά είναι τα χοιρινά Πρόσχομεν προσέξτε Μην πας γυρεύοντας για τη Θεία Κοινωνία Μην πας γυρεύοντας εσύ πήγαινε να εξομολογηθείς πήγαινε να μετανιώσεις πήγαινε να κλάψεις για τις αμαρτίες σου το στο εξομολογητήριο πέσε κάτω με τα δακρύον Παρακάλεσε τον κύριο να σε ελεύσει, να σε συγχωρέσει και σένα και μένα. Πε κάτω και κλάψε με μαύρο δάκρυ. Μην πα να κοινωνήσεις. λάθο ρε αδερφιάτο, λάθο μεγάλο. Γιατί ήρθε, ρωτάω μερικού, Θέλω να πάω να κοινωνήσω. Όχι, ρε παιδί Ήρθα να ψομολογηθώ παπούλι, είμαι αμαρτωλό πάτερ. Γι' αυτό ήρθα. Αυτό είναι ο σκοπός που πάτησα το πόδι μου στην εξομολόγηση. Το αν θα κοινωνήσει ή όχι, άστο να είναι στο χέρι του ιερέως Αυτός ο οποίος έχει την εξουσιοδότηση από το Θεό να διαχειρίζεται τα άγια μυστήρια. <χω> δεν πρέπει, υπάρχουν πολλοί που δεν κοινωνούν για ποικίλου λόγους να σας πω κάτι, δεν πρέπει να πικραίνεστε που δεν κοινωνείτε. Καλύτερα να κλαίτε εμάς που κοινωνάμε. Εσείς που δεν κοινωνείτε, για ποικίλους λόγους, δεν ξέρω για ποια κρίματα και αμαρτήματα, που σας έχουν βάλει οι κανόνες οι πνευματικοί σας, μην κλαίτε, μην να είστε βέβαιοι ότι εφόσον μετανοείτε ο παράδεισος για σας είναι ανοιχτός. Να κλαίτε εμάς που πολλές φορές πλησιάζουμε τάγια Μυστήρια Ανάξια. Κοινωνούμε χωρίς τον απαραίτητο φόβο και τρόμο. Κοινωνούμε πολλές φορές ασυνείδητα. Κοινωνούμε... Από συγκύθια, Θεέ μου, Θεέ μου. Τι, τι βαρύ αμάρτημα αυτό. Πόσα θα, αμαρτήματα θα μπορούσαμε να λέμε, να λέμε, να λέμε, να λέμε αμαρτήματα. Ασυγείδητα και ιερείς πολλές φορές. Λες και είναι επάγγελμα. Ο Θεός να μας ελεήσει και να μας συγχωρέσει. Εμάς να κλαίτε, εμάς που κοινωνάμε τακτικά, εμάς να μας κλαίτε. Με μαύρο δάκρυ να μας κλαίτε. Μην κλαίτε για τους εαυτούς σας. Μην παραπονείστε ότι δεν κοινωνάτε. Δεν πειράζει. Η Αγία Μαρία η Αιγυπτία που θα την εορτάσουμε σε λίγο καιρό. Την 1η Απριλίου. Μια φορά κοινώνησε στη ζωή της. Αλλά μία. Μόνο μία. Μόνο μία. Και αυτή η μία ήταν αρκετή. Της αλλα μια μονο μια μονο μια και αυτη η μια ηταν αρκετη Τι εφτανε μια φορά κοινώγησε, αυτή η μία φορά ήταν ικανή να την κάνει αγεία. Εμά Εμάς φοβούμε οι πολλές φορές μη μας ρίξουν στα έγκατα της κολάσεως. Φοβούμε, πρόσχομεν, πρόσχομεν τα Άγια της Αγίας, προσέξτε, προσέξτε. Δεν έχει εντολή από το πνευματικό σου. Δεν έχει την άδεια. Μην πας γυρεύοντα, ρε παιδάκι. Μην ψάχνει παπάνα να σου δώσει να κοινωνήσει τα κολαστήρια. Λυπάμαι που το λέω, αδέρφια μου, ότι λυπάμαι, λυπάμαι και κλαίω. Μην πάτε γυρεύοντα να κοινωνήσετε. εκείνος ο παππούλης που σου είπε, Μην κοινωνάστε. Δεν έχει τίποτα προσωπικό μαζί σου. Δεν έχει καμία κακία μαζί σου. Για το καλό σου τόπε. Πνεύμα Άγιο τον φώτισε και στόπε. είπε. Μην πας γυρεύοντας. Θα κολλαστείς. Μην ψάχνεις παπά να σου δώσει να κοινωνήσεις. Μην ψάχνεις να βρεις τρόπους. Τρόπους. Μην ψάχνεις να βρεις τρόπους. Να καλύψεις τα αμαρτηματά σου προκειμένου να κοινωνήσεις. Ακοινώνητοι δεν πειράζει. Αρκινά σε μετανιωμένοι. Ακοινώνητοι Θα δείτε πόσα θα πούμε ακόμα για τη Θεία Κοινωνία Εγώ που τα λέω πρώτος εγώ τρέμω αυτή τη στιγμή που σας τα λέω Και θα ευχόμουν κι εσείς να τρέμετε Θέλω κι εσείς να τρέμετε Και όχι να σας πιάνει ζήλια όταν βλέπετε άλλους να πλησιάζουν να κοινωνούν Μη ζηλεύετε. Κάτσε μακριά Προσευχή σου παρακάλεσε τον Κύριο και πέσε Κυριά μου Δεν βιάζομαι Όποτε <κυρίζει> θες εσύ Όποτε πεις εσύ στο πνευματικό μου Να μου δώσει να κοινωνήσω Αρκεί να μετανιώνεις Να κλαις Να δακρύζεις Να πονάει η ψυχή σου για τα αμαρτήματά σου Και όποτε κανονίσει ο παπάς Όποτε κανονίσει το πνεύμα το Άγιον του Ιερέως Να σου δώσει να κοινωνήσεις Μην μην πιέζετε τα παιδιά σας να πανακινονάνε. Πρώτα για εξομολόγηση. Αν δεν έχει εξομολογηθεί, σας είπα, ειδικά από έξι χρονών, 7 χρονών και πάνω, ποτέ να μην πλησιάσουν έτσι. Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ. Εις κρίμα και κατάκρημα. Σας το έχω πει άλλη φορά, κάποτε ήρθε μια μάνα να εξομολογηθεί και μου έφερε και την κόρη της Η κόρη της 20 χρονώνε Μου λέει λοιπόν μέσα στην εξομολόγηση Έφερα την κόρη μου να εξομολογηθεί αλλά είναι καλό παιδί Δεν έχει τίποτα αυτό παιδάκι είναι Μέχρι τώρα κοινώναγε έτσι, ε, είπαμε να του φέρουμε τώρα μεγάλωση τώρα αρχίσει να εξομολογιέται Πόσο χρόνο είναι η κόρη σου, 20 χρονών. Έρχεται η κόρη της μετά. Το αγγελούδι της, το αναμάρτητό της, που δεν είχε κάνει τίποτα. Τρεις εκτρώσεις! Τρεις εκτρώσεις. Και την έβαζε η μάνα και της έλεγε δεν πήγαινε παιδάκι μου, κοινώνα, δεν έχει τίποτα εσύ. Βρέα φερεμένη μάνα, θα αρθεί να στο πει. Άμα έκανε έκτρωση θα αρθεί να στο πει. Θα έρθει να σου πει αν έχει σχέσει. Θα έρθει να σου πει αν πέφτη στην πορνία θα έρθει να στο πει. Μα καλά δεν σου κόβει καθόλου. Τρει εκτρώσεις <χω> Και πήγαινε και κοινόναγι με την προτροπή τη <χω> Δεν έχει τίποτα για το παιδί. <χω> Γιαγιάδε θε μου, Τι κόλλο σα Πήγαινε τα παιδάχια, τα εγγόνια της. αν δεν πηγαίνετε και κοινωνάτε. κοινωνάτε. Κοινωνάτε. Δεν έχουν τίποτα τα παιδιά. Δεν έχουν. δεν έχουν τίποτα τα παιδιά. Πηγαίνετε να κοινωνήσετε. Πηγαίνετε να κοινωνήσετε. Τίποτα. 13 χρονών και blasti marginalized chr. Αυτά δεν έχουν τίποτα έτσι. Δεν έχουν τίποτα. Το τι ακούω στην εξωμολόγηση. Απ' αυτα τα 13 χρόνια που λέτε τα 14 χρόνια. Τα 15 που εσεί τα θεωρείτε αθώα ακόμα, νομίζετε ότι ζούνε το 1821 ακόμα. Δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι υπάρχει μια βρωμοτηλεόραση, υπάρχει μια βρωμοκοινωνία που έτσι και κάνουν και ξεφύγουν απ' έξω. Τα τάπνιξε, τάπνιξε στην κυριολεξία Ποτέ μισθίλει το παιδί να κοινωνήσει έτσι. Αν το μάθει, πήγαινε πρώτον εξομολογητή και μετά του παρακοινωνήσει. Έτσι όχι! Την νηστεία τους, την νηστεία τους, ποιος σας είπε ότι, ότι το γάλα έχει τρεπτικά στοιχεία Ξέρετε τι μου είπε χθε κάποιος κύριος, Αυτό είναι πρόσφυγα από τη Ρωσία, ρωσοπόντιος Ξομολογείτε σε μένα ένα διαμάτι, ξέρετε τι μου είπε Μου λέει πάτε εμεί στη Ρωσία, δεν ξέραμε μου λέει αυτά που ακούω εγώ εδώ πέρα ότι το γάλα έχει πρωτενε και πρέπει να φάνε, δεν τα ξέραμε εμεί αυτά. Γεννιόταν το παιδί. ίσα που θα βίζανε τη μάνα του. Τελείωσε το βίζαγμα. Μπήκαμε με ένα Τέρμα. Κανεί λάβει. Ούτε λάβει. Ούτε λάβει. Ούτε λάβει. λάβει. Κανεί. Όταν σα λέω κανεί μου το έλεγε και μου το τόνιζε. Κανεί. Μικρό παιδί. Δύο χρονών. Τρία χρονών. Να φάει τα Να φάει χαλμά. Να φάει ψωμί. Κανεί. Γάλα τίποτα και τώρα βλέπεις κάτι τεράγια μέχρι α το γάλα θα του λείψει το παιδί και άμα του λείψει και άμα του λείψει και τι έγινε και εμένα μου λείπει λοιπόν και τι πρέπει να κάνουμε τώρα κανείς ούτε λάδι ούτε λάδι προσέξτε μόνο Σάββατο Κυριακή Λάρη στην Αγία Ρωσία πρόσκομεν τα Άγια τη Εξομολόγηση, μετάνοια και μετά με φόβο, γονατιστή θα ξεκινάτε από την πόρτα της Εκκλησίας κάτι, γονατιστή να πάτε να κοινωνήσετε και τα μάτια σας να τρέχουν δάκρυα μετανία Τελειώσαμε.